Λέμε όλη η εδώ πέρα, αναφερόμαστε σε αυτήν. Παίζουν δύο συγκροτήματα από την Αθήνα, η Ανάσα Στάχτη κάπως πιο γνωστή και η Ψύχωση, οι οποίοι τα παιδιά θα παίξουν πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη. Μαζί με αυτά τα δύο γκρουπ από την Αθήνα παίζουν και η Μάστιγα από εδώ πέρα από Θεσσαλονίκη. Στην αυλή αυτή γίνεται στα πλαίσια μιας δραστηριότητας, που έχουν πάρει πρωτοβουλία να αντιστήσουν κάποια παιδιά από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη. Για τη στήριξη της ε, αντιπρογματικής εναλλακτικής μουσικής, μουσικής σκηνής, βλέπε Do It Yourself. Στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει κάποιοι τέτοιοι δίσκοι, όχι απαραίτητα από την ίδια ομάδα, αλλά με το ίδιο σκεπτικό. Βλέπε Μπερθχορτ, Ανάσα Στάχτη, του Σίτχυρ Δε Φάν, τελευταία κυκλοφορία. Πιο παλιά είχαμε κάτι άλλο, όπως ας πούμε τους, δίσκους, τους δύο δίσκους της ναυτίας. Μέχρι και πανικός είχαν δώσει κάποια αντίτυπα, αλλά έχει σκαλώσει μια και δεν ήταν ξεολοκλήρω δικό τους ή ε, όλη παραγωγή για να μπορούν να το διακινήσουν ακόμα περισσότερο. Το θέμα είναι το ότι αυτό που πάει να γίνει έπρεπε να έχει γίνει αρκετό και όλο πιο πριν. Καλό είναι έτσι η συμπαράσταση και η βοήθεια από αριατόν κόσμο. Η συναυλή αυτή σήμερα θα γίνει στο στέκε στο βιολογικό στις 10 η ώρα, 10 και μισή το βράδυ περίπου. Ίσοτος θα είναι 500 δραχμές και όλα τα λεφτά θα πάνε ακριβώς στην κίνηση που αναφέρθηκα πιο πριν. Σήμερα μαζί μας έχουμε παιδιά από Αθήνα που όλοι τους ξέχωρα ή και όλοι μαζί πάλι έχουν βγει από το μικρόφωνο του ραδιοτοπία και του ραδιοκυβοντός κάποιες φορές. Έτσι έχουμε συζητήσει για διάφορα δρόμενα τα οποία γίνονται. Θεωρήσαμε καλό έτσι σήμερα να αναφερθούμε λίγο όχι μόνο σε συναυλία, αλλά και σε διάφορα, διάφορες καταστάσεις, οι οποίες προσπαθεί ο καθένας με τον τρόπο του να στηρίξει. Σαν ε, αρχή από όλα αυτά, άμα θέλουν τα παιδιά να πούνε τίποτα, δεν ξέρω. Έχουμε ετοιμάσει και ένα τραγούδι από τον, την πρώτη δουλειά της Ανάσας, <Καιλιά> τα κελιά της ανυπαρξίας. Να πούμε έτσι δύο λογάκια σε σχέση με τον δίσκο και... Τη προσπάθεια και το περιεχόμενο. Ο δίσκος αυτό έχει κυκλοφορήσει πριν από δυόμιση χρόνια, περίπου. Όχι. <κυρίζει> Παραπάνω, λιγότερο. Πριν από ένα χρόνο κυκλοφόρησε. Τα κομμάτια είναι γραμμένα πριν δύο χρόνια. Δυόμιση. Ε, αυτό ο δίσκολο βγήκε όπω γράφει και αυτό απάνω πάνω ε, τελείω ανεξάρτητα. Και όταν λέμε ανεξάρτητα, δεν εννοούμε ανεξάρτητη εταιρεία, εννοούμε ε, μόνοι μα. Ε, Θέλαμε. Πάντα, αν κυκλοφορούσαμε κάτι σε βινίλιο, να το κάναμε τελείω μόνοι μα, χωρί να εμπλακούμε με καμία εταιρεία, με καθόλου όρου που θα μα βάζανε ή θα του βάζανε εμεί. Ε, και ψάξαμε να βρούμε την άκρη, πώ γίνεται να κόψεις ένα δίσκο μόνο του, χωρί να πας σε καμία εταιρεία. Τελικά την άκρη τη βρήκαμε, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Υπήρχε ένα εργοστάσιο στη Τσεχία που έκανε αυτή τη δουλειά. Κάποιοι μα βοηθήσαν να βρούμε αυτή την άκρη να τα στείλουμε στην Τσεχία, τα κόψαμε και τα αποτέλεσμα είναι αυτό που πήραμε στα χέρια μας τελικά, το οποίο είναι τελείως ανεξάρτητο και φτιαγμένο από εμάς. Ε, και το καλύτερο που μετράει σε αυτούς τους είδους οι κυκλοφορίες είναι το ότι η πίση, το ότι μπορούμε να τα κάνουμε κάποια πράγματα από μόνο μας χωρίς να μεσολαβούμε και ακόμα και καλύτερο και στα πάντα δεν, δεν είστε πιθανά, δηλαδή και στην παραγωγή και στα κόβα, αλλά είναι με τις πληροφορίες κανονικά δυσο... Όπως και λέει Πάνο, duty and self records, 001. Να που έρχεται η συνέχεια λοιπόν. Ε, δεν ξέρω, μα θέλουν τα άλλα τα παιδιά να συμπληρώσουν τίποτα πριν προχωρήσουμε στα κελιά ανυπαρξίας. Ας αναφερθούμε λοιπόν στην πρώτη δουλειά των παιδιών. Μεία σε τρεις λογικείς Εχαλωτής της συγχρές κυρωμέδες αυτής της Τα κενά της κάβασης Βυλακή σου και Την απέκουσιά σου Την άλλη Do room. Atma, so deep to kiss you the game Is that Clem, get Φοβά, φοβά, ανάφορους φόρους. Έτσι κι εσά τις μένες, τι κι Σε τους την άδεια, κατάρα τα ρα, τους απλώνες του. Πλέον τι αξίες, μη ας ευτρές, λογικές. Δεν Το ερφή shit ο Όπως και όλα τα συγκροτήματα που παίξαμε από την αρχή μέχρι τώρα έχουν βγει πολλές φορές το θέμα είναι το ότι η εκπομπή αυτήν έχει βγει, έχει υιοθετηθεί σαβάτο για να δίνεται ευκαιρία σε όλον τον κόσμο που έρχεται εκτός Θεσσαλονίκης αλλά μια και είναι και την ίδια μέρα στην αυλή έτσι ώστε ο κόσμος να μην είναι απλώς παθητική στάση στο σπίτι δέχεται κάποια μηνύματα για από εκεί και πέρα δεν τα κρατάει. Η σημερινή συναυλία λοιπόν, όπως είπαμε και πιο πριν, γίνεται για τη στήριξη αυτής της ε, σκηνής. Ας αφήσουμε περισσότερο να μιλήσουν ε, τα παιδιά για αυτή τη σκηνή, όπως ή άλλως εμείς τα έχουμε ξαναπεί και Τετάρτες και Κυριακές. Ναι, η συναυλία σήμερα ε, γίνεται με ένα σκεπτικό του να δημοσιοποιηθεί περισσότερο αυτό το γεγονός ότι γίνεται μια κίνηση από ανθρώπους που παίζουν μουσική και όχι μόνο γενικά ασχολούνται με διάφορα με άλλα τέτοια πράγματα στο να στηθεί κάτι το οποίο θα είναι αυτοργανωμένο και θα μπορεί να είναι πιο μαζικό πιο συλλογικό και να προχωρήσει περισσότερο από ό,τι έχει πάει αυτή η ιστορία μέχρι τώρα γιατί η ιστορία περί ανεξάρτησης-ανεξάρτησης ελληνικής σκηνής παίζει ξέρω εγώ, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι, από το 80, αλλά τελείω απομονωμένα και κάποιε περιοδους περιόδους βρισκόντουσαν 3-4 γκρουπ μαζί που κάναν πράγματα ε, κάποτε τα παραντάγαν, διαλυόντουσαν ε, και αυτή τη στιγμή πάνε να δημιουργηθεί κάτι που θα είναι πιο μαζικό ή πιο συλλογικό και θα συλλογικό με αυτήν την ιστορία ε, Πέρα από αυτό, τα, αυτή η συλλογικότητα που προσπαθεί να δημιουργηθεί ετοιμάζεται να βγάλει μια συλλογή σε Βινίλιο. Θα υπάρχει σε ένα μήνα περίπου στα χέρια μας ε, όπως είναι γνωστό, για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζονται χρήματα και επειδή το ποσότητα ήταν αρκετά μεγάλο ε, και δεν μπορούσα να το καλύψουμε μια μικρή συνεισφορά αυτό που θα έρθουμε σήμερα στην συναυλία θα είναι το ειστήριο που θα πληρώσουμε ε, τα, Το κέρδο από τη συναυλία σήμερα θα καλύψει ένα μικρό μέρος από αυτή την προσπάθεια που γίνεται να βγει αυτή τη συλλογή Αυτή τη συλλογή θα γράφει απάνω όπως είχε πει ο Κύριος ο δίσκος που έπαιζε τώρα προ λίγου το ανάσα είχε DIY 001 το CTI DEFAN είχε 002 και η συλλογή ήταν το 003 ε, πάμε να... αυτή η ιστορία έγινε με ένα σκεπτικό το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό το πράγμα συνεργήσατε το καλά, το κάναμε μια φορά βγάλαμε εμείς αφήσουμε ένα δίσκο και τελείως από εκεί και πέρα ότι με το ίδιο σκεπτικό με εμάς υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που συνεργαζόμαστε και κάνουν το ίδιο πράγμα και αυτό έφερε ένα πράγμα το οποίο. Όχι το πεις εταιρεία, δεν είναι εταιρεία. Όμως απλά έχει μια στάμπα που σημαίνει μερικά πράγματα. Να πούμε εδώ πέρα το ότι έχουν γίνει, έχει κανονιστεί έτσι, μια μεγάλη, μεγάλη εκτενέστηρη ας πούμε αλυσίδα συναυλιών και θεσσαλονίκη Θεσσαλον και Αθήνα πόσο ξέρω είναι μόνο αυτές οι συναυλίες οι οποίε έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα περίπου και θα συνεχιστούν μέχρι να κυκλοφορήσουν αλλά δεν σταματήσουν εκεί πέρα. Μια για πόσο ξέρω δεν ήταν έτσι το πρόβλημα. Το απλώς να κυκλοφορήσει ένα ζήσκος για να μαζευτούν τα λεφτά. Ήταν μια έτσι παραπέρα στάση, η οποία εσκεμμένα αντιτίθεται σε κάποιες καταστάσει, σε κάποιου α πούμε προμότερ, και αυτό φαίνεται και από τη στάση των όλων τους συμμετέχοντων σε αυτήν την ομάδα οι οποίοι έχουν μια ανάλογη πολιτική στάση αν όχι απαραίτηση στήχους, που φυσικά και στους στήχους τους, αλλά τουλάχιστον και στην ε, μουσική εμφάνιση σαν τρόπο επιλογής στα μέρη στα οποία εμφανίζονται στη τιμή εισιτηρίου ε, και όλα αυτά εδώ πέρα. Έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Ε, όλους εμάς ε, μα ενώνει αυτό το πράγμα δηλαδή δεν είναι το τι λέει ο καθένας του αλλά η στάση που κρατάει όταν παίζει μουσική που είναι μια παραπέρα στάση, η στάση που κρατάει στη ζωή του. Γιατί η μουσική είναι ένα μικρό κομμάτι από τη ζωή που ζει ο καθένα μα. Μερικοί ε, έχουν ε, αυτό το ψώνιο, τη μουσική, ξέρω εγώ, μπορεί να το πει όπω θε αυτό το πράγμα, ψώνιο ή τρέλα. Ε, και καλά είναι όσοι το έχουν αυτό το πράγμα, το ψάξουν λιγάκι παραπάνω, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή η μουσική είναι ναι, καλή και κακή πρώτα απ' όλα, αλλά πέρα από αυτό είναι ο τρόπο που τη μεταφέρει που τη δίνει στον κόσμο, το, του όρου που βάζει, αυτό που κάνει ε, και απόφαση όλων εμά που βρεθήκαμε και ξεκινήσαμε να κάνουμε μια τέτοια ιστορία αυτή το, με το DIY ήταν ε, βασικά το πώ αντιμετωπίζαμε όλο αυτό το θέμα. Ότι κανένα από εμά δεν ήθελε να έχει τελαβέρια με εταιρείε για να κυκλοφορήσει κάποια δουλειά του, ήθελε να το κάνει μόνο του. Ε, κανένα δεν ήθελε να μπει στα μαγαζιά για του σωστού λόγου που δεν θέλει κανένα από εμά να μπει στα μαγαζιά, γιατί κάποιοι ε, βγάζουμε κάποιο κέρδο πάνω στην πλάτη μας δηλαδή παίρνουμε λεφτά από κάποιους για κάτι που κάνουμε εμείς ε, με αποτέλεσμα να εμπορματοποιούν ε, τις σκραυγές μας κανονικά και ε, δεν θέλαμε αυτό το πράγμα οπότε είναι ε, κάτι που μας και αυτό ε, Αυτά ναι, όπως είπες και εσύ πριν, η μουσική δεν είναι απλώς μόνο ένα ψώνιο, είναι και ένα συνέστημα, είναι και ένα τρόπος επικοινωνίας να περνά κάποια μηνύματα στους άλλους, αλλά και πολύ περισσότερους ορισμένους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να δημιουργήσουν, οπότε από τη στιγμή που βγαίνει έτσι, θέλω να πιστεύω από κάποιους ανθρώπους που δεν λειτουργούν μπορικά εντελώ είναι σημαντικά, είναι εντελώ έτσι άσχημο το να αφήνεις τον άλλο να εκμεταλλεύεται το όλο, το όλο δικό σου αυτό που προσπαθείς να περάσεις. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι πάλι από τον ίδιο δίσκο της Ανάσας. Το μέσο επόμενο ποιο είναι το κατάλπά, Κατάλοιπα αγάπη λέει. Μπράβο ρε <χει> κάποια παιδιά εδώ πέρα που έχουμε μαζί και συζητάμε από την Αθήνα, από την Ανάσα, Στάχτη να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπανε πριν τα παιδιά το ότι δεν είναι απλώς έτσι μια προσωπική υπόθεση μουσικής ανάγκης είναι κάτι παραπάνω, κάτι σαν στάση ζωής πράγμα το οποίο σημαίνει δηλαδή το ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν βρίσκονται μόνο την ώρα της ηχογράφησης και ανταλλάσσουν απόψεις αλλά έχουν και κάποια έτσι εκτενέστερη δράση άμα θέλουν τα παιδιά να πούνε κάτι γι' αυτό εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ε, αυτή η συλλογή κατά πάσα πιθανότητα ο τίτλο θα ονομάζεται Διατάραξη Ακή Και γιατί. Ε, Διατάραξη Ακή Ειρήνη είναι μια κατηγορία νομικά. Είναι μια κατηγορία που συνήθω ε, ε, το κράτο ρίχνει σε αυτού που καταλαμβάνουν ε, άδεια κτίρια. Ε, είναι η κατηγορία και τι καταλήψει. Ε, μια κατηγορία που διάφοροι έχουν δικαστεί με αυτήν και έχουν αθωωθεί γιατί η νομικά δεν στέκει έτσι κι αλλιώ. Ε, γιατί θα ονομαστεί μάλλον έτσι συλλογή. Γιατί η συλλογικότητα των ανθρώπων που προσπαθεί να δημιουργηθεί ε, έχει κύρια βάση τα δύο κατελημένα σπιτιά στην Ελλάδα. Το ένα στη Θεσσαλονίκη, τη Βίλα Μαρβάρα, και το άλλο στην Αθήνα, τη Βίλα Μαλλία. Ναι. Ε... Να πούμε ποια συγκροτήματα συμμετέχουν σε αυτήν τη συλλογή, κάποιο κόστο παραγωγή, ας πούμε έτσι, ναι. γιατί αυτέ τι πληροφορίε είναι καλά ναι, να μαθαίνουν ναι, οι ναι, ναι. οποιονδήποτε θέλει να συμμετέχει. Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη είναι η Μίασμα, η <χαι> Μάστιγα Πανικό και από κάτω είναι η Σίλιντερ Φαν. Μάικη δεν ακούγεσαι, όταν μιλάς <χαι> να παίρνει το παγωτό κοντά <χαι> σου, παιδί. <χαι> λοιπόν, από εδώ πέρα πάνω είναι η Μάστιγα, η Μίασμα και Πανικό και από κάτω από αυτήν είναι η Σίλιντερ Φαν, Ψήκο και να Μάλιστα. Το κόστος πάνω κάτω είναι για τα βνήλια, για 1.500 κομμάτια που να βγουν είναι... είναι <συστίλια> κομπίτους. Ναι, καμία 22.000 τα γράφικα για αυτά. Παραπέρα είναι οι που εντάξει, έκανε κάποια ανάλογα πως θα όσαν και των 20.000 να Σαββάτο μεσημέρι δίκημα άλλο κόσμος. Τώρα μισά ρε διάλειμμα. Εντάξει. Στην πάνω κάτω για περίπου στις 120.000, ανάλογα και θα πω στα τα Ναι, Δηλαδή το κόστος είναι γύρω στα 750 και ο Πλην σχογραφήσεις. Πλην σχογραφήσεις. Τα σχογραφήσεις βάζετε από την τσέπη σας. Δηλαδή τώρα τα κομμάτια τα οποία θα βγούνε. Τα λεφτά ε, μένουν στο ταμείο τη ομάδα αυτή. Δεν παίρνετε εσεί για τα λεφτά που έχετε πληρώσει από τη τσέπη σα τη ογραφή. Μένουν όλα στο ταμείο. Μάλιστα, και πόσο θα κειμένει το δίσκο, Δεν είμαι καθόλου σαν Μάλλον γύρω στου 1.500 δαθμού στα βιβλιά. Ε, από 1.500 με 1.800, πάνω κάτω ε, εκεί δηλαδή. Μαζί με τα χειρονομικά εκεί. Υπάρχει ένα σκεπτικό στο να ε, δημιουργηθεί ένα ταμείο ε, που να υπάρχουν κάποια λεφτά ώστε να μπορούν να κάποια groups στη συνέχεια να κάνουν κάτι ανάλογο ή μια επόμενη συλλογή ή και κάποιο group ας πούμε, να βγάλει ένα single, ένα μεγάλο δίσκο. Ε, όλα αυτά ε, θα συζητηθούν σε μια μεγάλη εκδήλωση που είναι να γίνει στις 29, 30 και 31 Μαρτίου ε, στη Βουλία ε, Είναι μια πανελλήνια συνάντηση, θα δοθούμε καλέσματα σε αυτό που ασχολούνται με τη μουσική είτε παίζοντα, την είτε γράφοντας, φτιάχνοντα κάποια φανζίν για τη μουσική και όχι μόνο σε... στα δύο κοινωνικά ραδιόφωνα που υπάρχουν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη σε διάφορες άλλες συλλογικότητες που ασχολούνται με αυτό το θέμα και θα έχει διάφορα θέματα ζήτησης σχετικά αυτό, με αυτό το... με τη δημιουργία μιας Καθαρά ανεξάρτητη με μη εμπορευματοποιημένη ευρωματι... σε... μουσική και όχι μόνο σκηνή σε... στην Ελλάδα. Να πούμε το ότι και μετά τη συναυλία, το... ότι μετά, την επόμενη μέρα, την Κυριακή, στη Βίλα Βαρβάρα υπάρχει μια ενημερωτική συζήτηση, η οποία θα συζητηθεί για όσου ανθρώπου θέλουν να πανδυστούν εκεί πέρα, ακριβώ για όλα αυτά τα οποία συζητάμε εμεί ε, αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα από το μικρόφωνο τη Ουτοπία. Οποιοςδήποτε θέλει να θες επικοινωνία με τα παιδιά της ή κάποιες παραιτέρω πληροφορίες, στο τηλέφωνο του 214 να ακούσουμε άλλο έναν τραγούδι εμείς, μην έχουμε έτσι πολύ πλα-πλα, και επιστρέφουμε Δημήτρη. Λοιπόν, λοιπόν, η Μάλιστα. Κάτι εγώ για τρίμερα εδώ, πέρα. δεν κάνει μόνο η τοπία τρίμερα, ούτε μόνο τα κουρέγια, Κάνουν και άλλοι άνθρωποι τρίμερα. Ε... Ας μιλήσουν και κάποιοι άλλοι, χτός από εδώ. Για πες δωρά για το τρίμερο. Δωρά, <laughs> δωρά, για πες για το τρίμερο. <laughs> ναι ρε, εδώ. Βεράμε τροπαλή λιγάκι. <laughs> Δεν θέλει να πω για το τρίμερο. Την περασμένη εβδομάδα, 5η Παρασκευή και Σάββατο, ε, έγινε ένα τρίμερο εκδηλώσων για τα 6 χρονιά ζωής της φιλιάς <laughs> <laughs> ε, Ναι... Φτάσαμε εσύ στα τα έξι χρόνια να έχουμε κατελημμένο ένα χώρο στο κέντρο της Αθήνας που πέρα από κατάληψη τέγης ε... κάνει και άλλα πράγματα. Το βασικό είναι ότι ασχολείται πολύ με τη μουσική. Είναι μάλλον ο μοναδικός ε... κατελημμένος ε... ναυλιακός χώρος ε... στο κέντρο της Αθήνας. Ε... Που έχει βάλει κάποιου όρου στα γκρουπ που έρχονται και παίζουν και διοργανώνουν συναυλίε ε, μέσα σε αυτό το χώρο. Επίσης ε, λειτουργεί ένα στέκι το οποίο είναι ανοιχτό καθημερινά. Στο 8 μέχρι τις 12. Για πώ θα το δω τώρα, πότε είναι ανοιχτό. Στο 8 μέχρι τι 12 και κάτι. Βάλε. Και βάλε. Yeah. <laughs> και βάλε. <laughs> Ανάλογα. <laughs> ε, ε, επίσης <laughs> υπάρχει ένα βιβλίο <laughs> δισκοπολίου και τα διαφημική ε, βουλιοθήκη ναι, παράλληλα. Ε, αυτό το σπίτι έχει καταληθεί πριν έξι χρόνια έχει γνωρίσει την καταστολή αρκετέ φορέ σε αυτά τα 6 χρόνια. Ε, Κάποιε δίκες, μια δίκη τελευταία εκκρεμί τη βάρο μα που είναι να γίνει στα 9 Απριλίου. Ε, και είναι αποτέλεσμα ε, μια. Ε, βίε εκένωση που έγινε τον περασμένο, Ιανουάριο, στο 10, τον περασμένο Νοέμβριο στι 17. Ε, μα βαρύνουν τέσσερι κατηγορίε ε, για αυτή τη δίκη. Ε, τώρα πριν τρει-τέσσερι μέρε, μάλλον ότι μέσα στο τρίμερο αυτό που γινόταν ήταν ε, μια εκδηλώση για τέσσερι χρόνια ζωή μα. Ε, ε, ο Δήμος έκανε μια καινούργια κίνηση, ήρθε και έβγαλε κάποια προστατευτικά ταυλού που είχαν γύρω από το σπίτι. Ε, ο ΟΣΚ, ο οποίο είναι ο ιδιοκτήτη του κτηρίου, άρχισε. λεπτό να πούμε τι είναι ο Σκ, γιατί με... ΟΣΚ, γιατί μερικοί πρέπει να έχουν ιδέα στον Τινό Ο ΟΣΚ είναι ο οργανισμό σχολικών κτηρίων, στον οποίο ε, ανήκει αυτό το σπίτι αυτή τη στιγμή, ε, ο οποίο το είχε παραχωρήσει στο Δήμο Αθηνέων ε, με το που μπήκαμε πριν έξι χρόνια σε αυτό το σπίτι. Ε, ο Δήμο Αθηνέων. Ε, Κάποιοι ξέρουν, κάποιοι όχι. Έκανε κάποιε κινήσει πέρσι εναντίον μα, ε, λέγοντα ε, διάφορα χαζά, του στείλω ότι αυτό το κτίριο θα το κάνανε δημοτική βιβλιοθήκη. Ε, πράγματα τα οποία δεν και φάνηκε τελικά ότι δεν κάνανε και τίποτα έτσι κι αλλιώ σχετικά με αυτό το, το, το, το σπίτι. Με αυτό το σπίτι ασχολούνται κατά περίοδου διάφοροι από αυτού του τύπου, ε, χωρί ποτέ να κάνουν κάτι. Απλά το πρόβλημά του είναι ότι υπάρχει ένα τέτοιο χώρο που συγκεντρώνει κόσμο που σκέφτεται λιγάκι διαφορετικά από την κοινή λογική στο κέντρο τη Αθήνα, ενεργεί, ζει, χαίρεται, λυπάτε, λυπάται, αλλά το κάνει συλλογικά αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο είναι μια αιστεία αντίσταση με στη Μητρόπολη, κάτι που κανένα από του κρατούντε δεν θα ήθελε να υπάρχει και πάντα προφασίζονται διάφορου λόγου ώστε να σταμάτησε να υπάρχει αυτό το πράγμα. Ε, τώρα πριν λίγε μέρε μάθαμε ότι ο Ωσκ ο οποίο έχει ξαναπάρει την κυριότητα του σπιτιού ε, άρχισε να ασχολούνται πάλι με εμά και με το τι θα γίνει με αυτό το κτίριο κτλ. Ε, με αυτό το κτίριο το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να συνεχίσει να βρίσκεται στα χέρια μας και να συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα εμείς και όσοι ενδιαφέρονται για αυτήν την ιστορία μέσα από αυτό το χώρο. Ε, θα είναι θεωρώ πολύ δύσκολο να ξανάρθει στην κυριότητά του γιατί του είναι άγρυστο έτσι κι αλλιώ και θα έχει πολύ μεγάλο κόστο αυτό για διάφορου. Από συμπαραστάτε, από κόσμο, γιατί όσο ξέρω, εντάξει, όλα αυτά που αναφέρετε έχουν αντίκτυπο σε κάποιον κόσμο. Έχετε και πέρα στι αυλίε, στι ιδανιστικέ βιβλιοθήκε. Το θέμα όμω είναι ότι σε μια δύσκολη στιγμή, π.χ. σε ένα δικαστήριο, σε μια άλλη δύσκολη οικονομική εισφορά, έχετε δει θετικέ αντιδράσει, Ανάλογα την περίοδο και την περίσταση. Ε, έχει τύχει, επειδή μια εποχή όλα αυτά τα έξι χρόνια, το πρώτο δικαστήριο που είχαμε για τη διατάραξη για εκεί σειρήνη, στο οποίο αθωθήκαμε τελικά πριν κάποια χρόνια, είχαμε φτάσει να πηγαίνουμε δύο φορέ και τρει φορέ το χρόνο σε ένα δικαστήριο για μια δίκη που δεν γινόταν ποτέ. Όλε αυτέ οι δίκε κάποιε φορέ είχαν συμπαραστάτε 20-30 ανθρώπου, κάποιε φορέ είχαν 150-200. Ήταν ανάλογα την περίσταση. Πάντω πιστεύουμε ότι. Ε, στη συνείδηση του κόσμου στην Αθήνα, αυτό ο χώρο έχει εδρεωθεί κάπω ε, σχετικά με τα πράγματα που κάνει και πιστεύω ότι διάφοροι πιστεύουν ότι αξίζει να τον κρατήσουν αυτό τον χώρο γιατί αυτό ο χώρο δεν είναι μονάχα μια ιστορία που θα κρατηθεί από εμά του 20 που μένουμε σε αυτό το σπίτι γιατί δεν είναι μια ιστορία που αφορά μονάχα εμά έτσι κι αλλιώ. Ε, ναι, για εμά μπορεί να είναι το σπίτι μα και ένα χώρο που ενεργούμε αλλά και για εκατοντάδε άλλου ανθρώπου είναι ένα χώρο στον οποίο συνευρίσκονται. Διασκεδάζουν, κάνουν πράγματα, δημιουργούν συλλογικότητες και πιστεύω ότι αν συμβεί ξύλο, κάτι κακό με εμάς ότι θα είναι πολλοί αυτοί που θα τρέξουν και θα για να σταματήσουν να υπάρχει αυτό το κακό. Και όμω αυτό είναι το εθεραντικό αυτό Γίνεται και σε άλλες αυτοδιχειρησόμενα μέρη και στέκια. Εδώ πέρα είχαμε το πρώτο καιρό μόνο κάποια στέκια πριν, βγει, πριν γεννηθεί η κατάληψη της Βίλλα Βαρβάρας και τους δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι οποίοι μάλιστα κάνουν και το κάλεσμα για τη Δευτέρα και την Τρίτη, μια και υπάρχει η δική τους υπόθεση των 12 συλληφθέντων, των μελών και συμπαραστατών του ράδιου του Πέκ και του ράδιου Γιβοτός και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταλάβει, έχουν συνειδητοποίησει την, την ανάγκη των μορφιάτων να υπάρχουν κάποιων τέτοιων αντιθέσεων, κάποιων τέτοιων παρεμβάσεων μέσα στην πόλη. Το Ράδιο Τοπέ και το Ράδιο και κάποια μέλη, μάλλον, του Ράδου Κιβωτός κάνουν ένα κάλεσμα ε, τη Δευτέρα, πέντε η ώρα, στην Καμάρα, για πορεία και την Τρίτη, στις 12 του μηνό που υπάρχει το Δικαστήριο, 9 η ώρα, Συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια για να δείξουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα δικαστούν σκοτάδι και μόνοι για κάποιες προσωπικές αντιλήψεις, αλλά για έναν αγώνα, για καμιά προσπάθεια η οποία εκπροσωπείται από πάρα πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που ακούνε αυτούς τους σταθμούς είναι απλώς παθητικοί δέκτες, είναι άνθρωποι που με τον τρόπο τους σωτρογανώνουν και αντιλαμβάνουν κάποια πράγματα για την συνέχεια να ακούσουμε το τέταρτο και μάλλον τελευταίο τραγούδι από τους Ανάσα Στάχτη, να ακούσουμε και κάτι άλλο και επιστρέφουμε Δρυμιδέρη. Τα μόνο μια κομμάτια θα στύκλωσες παράγοντας Τσιμάντα του χώρου της αμφιβολίας Σκληρές, μοφές, τίποτα δεν είναι αυτοκίνητο. Φύγει κάτι κρύσο, στο μάτι του κυκλώνα. Τη μύτσα πιάντα, μπα στο φόκι να μυαλά. Καρπής, και στην άμφιση, θυμίζει να θες ιές, γυναι μεν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 Στι 7 η ώρα που είμαστε στη Βίλα γίνεται μια εκδήλωση συμπαράσταση στα δύο ραδιόφωνα τα τοπικά εδώ πέρα και συγκεκριμένη είναι μια αντιμμύε εκδήλωση με τίτλο Αλίτε Ρουφιάνε Δημοσιογράφοι. <coughs> θα υπάρξει και κάποια κουβέντα τι μπορεί να γίνει και παράλληλα στις συγκεκριμένοι θα μοιραστούν κάποιε κασέτες από εκπομπέ του ραδιοτοπία. Ναι. Να πούμε πίσω ότι έχει βγει και ένα κουπόνι σαν οικονομική ενίσχυση καθότι ως γνωστόν οι δυο αυτονομοι σταθμοί ε... λειτουργούν εντελώς έτσι, με αυτοδιαχείριση και οικονομικές εισφορές των μελών και χώρια τα πάγια έξοδα, τα μηνύα έξοδα όταν μας έρχονται και τα δικαστήρια, τα οποία συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ένας δεν είναι δύο αλλά είναι δώδεκα ανθρώποι, χρειαζόμαστε κάποια οικονομική συμπαράσταση. Για όσους ανθρώπους θα θέλουν να προμηθευτούν αυτό το κουπόνι, πιστεύω ότι και σήμερα στην συναυλία στο βιολογικό, αλλά και την Κυριακή ε, στη Βίλα Βαρβάρα που υπάρχει η ημεροντική συζήτηση, θα μπορέσουν να προμηθευτούν κάποια κουπόνι. Για τη συνέχεια, να πούμε τίποτα άλλο, διαφεύγει... όχι. Ωραία, να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι τότε. Αυτή τη φορά ακούσουμε ένα ποτοχαδικό τέλος είναι μπροστά στην παράνοια το μόνιμο του δίσκου ήταν ο εγωισμός όπως κάθε σαβάτο 3 με 5 από το ράδιο Ουτοπία μια εκπομπή η οποία αναφέρεται όλη την ελληνική ροκ σκηνή αλλά και από τις δύο πλευρέ <coughs> σήμερα είχαμε κάποια παιδιά από την Αθήνα ψανά στα Στάχνη οποίους μιλήσαμε για διάφορα θέματα και φυσικά όχι μόνο για τη μουσική έτσι σαν μια Επανελειμμένη ας πούμε έτσι Ενημέρωση και σχέση. συζήτηση με τα παιδιά εδώ πέρα Μια και δεν πω που φορά παρεμβαίνω από εδώ Δεν ξέρω αν τα παιδιά έχουν να προσθέσουν τίποτα καλά Ωραία Κλείνοντας να πω για άλλη μια φορά Της γιώνα κοινώση που σας ταλαιπωρούμε Αυτήν την εβδομάδα Πρώτο το ότι υπάρχει ένα διήμερο εκδηλώσεων. Ε... Από τη Βίλα Βαρβάρα στο χαρακτηρίσουμε και από όλη την ομάδα η οποία σημερίζεται για να βοηθήσει σε αυτή την αντιπροβληματική μουσική σκηνή. Ξεκινάει σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ, 10 με 10 και μεση, στο Στέκη, στο Βιολογικό, με δύο group από την Αθήνα, τους Ψίχωση και την Ανάσα Στάχτη και ένα group από εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη, τους Μάστηγα. Συνεχίζεται την επόμενη μέρα την Κυριακή, μέσα στη Βίλα Βαρβάρα, στην οποία θα πραγματοποιηθεί μια έτσι ενημερωτική συζήτηση σε σχέση με την όλη προσπάθεια αυτή να... Ε, και για το άλλο έτσι δίμερο, όχι εκδηλώσεων όμως, ας πούμε, υπάρχει τη Δευτέρα στις 11 του μηνός, 5 η ώρα το απόγευμα, μία κάλεσμα το οποίο θα εξελιχθεί σε εμπορία σαν ένδειξη συμπαράστασης στους 12 συλληφθέντες πριν από 4 χρόνια του του Ετωπία και του Ράδου Κιβωτός και αμέσως την επόμενη μέρα την Τρίτη στις 12 του μηνός υπάρχει επίσης ένα κάλεσμα σαν ένδειξη συμπαράστασης έξω από τα δικαστήρια για, τους, για την ίδια υπόθεση στη δίκη των 12 και σίγουρα δεν είναι η δίκη 12 ραδιοφωναντζήτων όπως κάποιοι θέλουν να πιστεύουν. Από μένα αντίο τα λέμε γενικούς.